Τώρα, επειδή αναφερθήκατε σε μένα, θέλω να σας πω ειλικρινά τη γνώμη μου. Φυσικά και δεν είμαι μετακίνητος ούτε αιώνιος υπουργό. Όταν ο Πρωθυπουργός κρίνεται ότι δεν χρειάζεται άλλο τι δικές μου υπηρεσίες, θα μου το πει και θα φύγω. Και θα είμαστε και αγαπημένοι φίλη. Βέβαια. Εγώ κυρία Καχαγιά έχω γίνει τρεις φορές τον Αλέξανδρος. Έχω γίνει τρεις φορές ο Μέγα Αλέξανδρο. <Τι> Εγώ κύριε Καγιά, έχω γίνει τρει φορέ ο Μέγα Αλέξανδρος. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο ελληνικό λαό να έχει τόση αγωνία με τον ανασυμματισμό. Υπουργού διορίζει ο άλλο ή Μεγα Αλέξανδρο. Στρατηλάτε. Στρατηλάτε. Ε, Και έχει γίνει τρει φορέ Μεγα Αλέξανδρο. Η Λουκά μου θυμίζει. Λέει, η Λουκά μου θυμίζει. Αυτή λέγεται. Η Λουκάλη την Πουμπουλίνα. Η Μω Θεό Δεν έχει πει ο Θεό ποτέ. Έχει πει η έχει πει. Ωραία, τι διαφορά έχει. Μπορεί τι και Μεγαλέξανδρο. Βάχιλο ε, Βένσελ. Ε, και αυτή. Ε, όχι τον άλλον. Τον Ελθέ. Εδώ. Ε, τι διαφορά έχει ο Άδωνο με τη Λουκά. Ε, πάρα πολλέ. Υπουργείο. Η είναι υπουργό. Ε, ο ένα από του δύο είναι υπουργό. Ναι, αυτό. Τρει φορέ έχει γίνει υπουργό. Μεγαλέξανδρο. Έτσι το είδαμε. Εμεί είναι καλύτερο γιατί δεν είσαι συνέχεια είσαι? Γίνε... Είναι Τρει φορέ έγινε Μεγαλέξανδρο. Α, restart. Γίνεσαι, σταματάζει. Γίνεσαι τρει φορέ. Κουράστηκα Μεγαλέξανδρο. Ναι, ναι, σταματάζει. Θα κάνω λίγο βου κεφάλαιάλα. Είναι σαν να λέμε. Κουράστηκα μπροστά. Ναι. Να λέω, με το καλημέρα. Μα τέλο πάντων, ναι. σιγά σου τώρα, ρωτή. Εσύ μήπω συνέταξε τι οδηγίε για του οίκου ανοχή στον ΕΟΔΗ, Ναι. Που λέει από εδώ λεπτά. Είμαι σίγουρο. Ρώτησε είναι. τον κατάλληλο, τον καταλληλότερο. Α ακούσουμε λοιπόν αυτό με τι τρει φορέ, γιατί κάπως το είπε το πρωί, κάπως μα έκατσε και δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Π, προπορεύομαι εξαιρετικά των φιλοδοξιών μου, και, και χαγιά πιστέψτε με. Όταν εγώ μπήκα στην πολιτική, ούτε μου είχε μπει καν στο μυαλό ότι θα γίνω τρει φορέ Μέγας Αλέξανδρος. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο να εργάζομαι για να λύνω προβλήματα των ανθρώπων όσο μπορώ περισσότερο. Μπράβο! <Και> <Και> τον άκουσες στο τέλο. Τι τον ενδιαφέρει, Έχουμε του καλύτερου. Δηλαδή. και του ταπεινότερου. Ποιο δεν θα. αυτό σίγουρα. Ποιο δεν θα ήθελε να έχει ανθρώπου που να εργάζονται για να λύνουν τα θέματα των ανθρώπων όπω τον Άδωνη. Ξέρω πολλού. Ε, δύο ακόμη πέσα. Που δεν θα ήθελα. Α, που δεν θα ήθελα, νόμιζα. Πολύ Δύο θα ακόμη θέλα. τέτοιοι. Ναι, ναι, όχι. όχι, όχι, θα θέλετε. Δεν έχετε καταλάβει όλοι τι Όχι, θα θέλετε. Και όχι, να μην όχι. θέλετε, θα σα κάνουμε να θέλετε. Α, θα, θα σα κάνουμε και θα το δεχτείτε και θα ευεργετηθείτε από όλο αυτό. Δεν είναι μόνο άδονη. Είναι ο, ο δήμαρχο τη Αθήνα. Ο Δήμαρχος, ο, σου, ο Κώστας, ναι. ο Μπακογιάννης Ο Κωστης, ο Κωστης Που θα... δοκιμάζει και αυτός τις αντοχές του Μας όχι, διαφημίζει όχι, τη όχι. μεγαλομανία του Δεν κάνεις λάθος όλα Λαζόνια Την αυτά. αλαζονία όλης της οικογένειας φέρνει σε δρόμους Λάθος, λάθος Ο Μπακογιάννης ε, Πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος Α, Πήρε κόστος μεγάλο τι, τι πολιτικό ναι, με όλο αυτό που γίνεται στην Πανεπιστημίου. Οπότε, όταν. Α, νόμιζα όταν ναι. έδωσε θέση στον Κασιδιάρη. Όχι, α, όταν, όχι, όχι. λέω ναι, πω όταν τακτοποίησε τον Κασιδιάρη ήταν αυτό το κόστο. Όχι. Τώρα που φτιάχνει την Πανεπιστημίου, δηλαδή ένα πεζόδρομο. Ναι. Πεζόδρομο. Ένα δήμαρχο σε μια πρωτεύουσα του κόσμου φτιάχνει πεζόδρομο. Τι είναι όλο αυτό, Αποστόλη. Ε, ανάπτυξη. Όχι, όχι, Τίποτα. Τεράστιο πολιτικό κόστο που τόλμησε, τόλμησε να το πάρει μ. ο, ο Δήμαρχο. Ένα βιτσοτάκι μόνο μπορεί. Κάποια στιγμή, ξέρετε, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε ή όχι, Α, το σχέδιο του Πανεπιστημίου, ξέρετε από ό,τι συζητείτε, δεν ξέρω αν το θυμάστε την εμπειρία σα. Από τι αρχέ τη δεκαετία του 80. Γενιέ και γενιέ πολεοδομών, χωροτακτών, αρχιτεκτών. Μια σύνδευξη από τον Τρίτσι γι' αυτό. Το να είμαι στο Α, Τρίτσι. Γενιέ και γενιέ επιστημόνων λένε ότι πρέπει να το κάνουμε. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, Γιατί υπήρχε ο φόβο του πολιτικού κόστου. Εγώ πήρα την απόφαση. Μπράβο! Έβαλα το κεφάλι μου στηλεμιτόμον μου. Μπράβο! Τα άκουσα. Το ξέρω ότι τα άκουσα, αλλά άμα εσύ δεν πονέσεις, πώς περιμένεις να αλλάξει η πόλη, άμα ο Δήμαρχος δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει ρίσκα και να υποστεί και το κόστος, να λουστεί το κόστος, πώς θα αλλάξει αυτή η πόλη. Πώς. Ποιο κόστος, δεν ήταν να το κάνετε το τελευταίο τρίμηνο τη Δημαρχίας όταν πάμε για εκλογές. Όχι μωρέ, δεν είναι αυτό. Εδώ τώρα παρουσιάζει, παρουσιάζει την πεζοδρόμηση, ναι. ενό μεγάλου δρόμου ναι, με τον άτσαλο τρόπο που έγινε η αλήθεια. αλή η ηγεσία εμπνευσμένη που παίρνει τα ρίσκα, το κόστος... Ακούω, yeah, ακούμε. Δήμος είναι, τι να κάνουμε. Όχι, όχι, θα πάνω. γίνει πρωθυπουργό αύριο μετά. Άλλο αύριο. να γίνει πρωθυπουργό. Εδώ με αυτά θα λέει. Ξεκινάει από τώρα. Αυτό δεν τον νοιάζει ο πεζόδρομο, οι δύο λωρίδε. Σιγά μην τον ενδιαφέρει. Για τα πρωθυπουργηλίκια. Και είναι μέλο τη οικογένεια. Και επειδή ε, η συγκεκριμένη οικογένεια παρουσιάζει το τίποτα ω το άπαν. Μάρκετινγκ, αγάπη μου, γλυκιά μάρκετινγκ, συγγνώμη, όλα είναι θέμα μάρκετινγκ. Ναι, αλλά, το καταλαβαίνουμε και πέντε άνθρωποι τι γίνεται. Ένας δεν σκέφτηκε εκεί το μεγάλο περίπατο που όταν είπαν να κάνουν, που απορρόπωστον τον είπε, ο πιο μεγάλος περίπατος. <laughs> κάτι, να έχει κάτι πιο μεγάλο <laughs> πρεπεύση. Ε, μόλις στιαχτεί. Ό, <laughs> oh, τον το έχω το μεγαλύτερο τώρα... τον περίπατο από άλλους. Βγάλ τον περίπατο να το μετρήσουμε, <laughs> <Δεν> είμαι, <laughs> αλλά απορόπος δεν είπε κανένα τέτοιο. <laughs> Όταν σιγά, σιγά. κάνανε αυτό ας πούμε, το project που γίνανε και οι μελέτες και τα μου και οτι ενα 1-4% το συνηθισμένο θα επιβαρυνθεί ναι. καλά στο κακό σενάριο. Λοιπόν, ένας δεν σκέφτηκε κάποια κυκλοφοριακή ρύθμιση Όχι, τι να ρύθμισε. κάνει κάτι. Οι, δηλαδή, οι εξυλλορίδες απ γίνονται Από το να βάει τρει τροχονόμους να λένε από εδώ περάστε. Μα από δεν χωράει. Ναι. Δεν χωράει. Οι έξι λωρίδε γίνονται τρει. Τέλο, δεν έχουμε κάνει. Να... να σε εκτρέψουμε τον δρόμο, δρόμο. Να γκρεμίσουμε τα βακτήρια. Να, να, να πυροβολάνε αυτοκίνητα. Όχι, όχι. Να, να, να σαν τι μύγε Πήρε, Πήρε το κόστο ο Δήμαρχο. Πήρε το κόστο. Και να βρέσουμε έναν άλλο Δήμαρχο που έχει πάρει το κόστο. Έναν βρέσουμε. Έναν. Στο όλο τον πλανήτη. Η Ντόρα. Τι κόστο έχει πάρει η Ντόρα. Δεν έχει πάρει κόστο η Όχι. Κάποιο θα έχει πάρει. Όχι, δεν δώρα. Το δέντρο τη Ντόρα. Δεν το θυμάμαι. Ούτε εγώ, κανείς. Έχει πάρει ένα κόστος όμως τότε. Το αβραμόπουλο όπως το, το, θυμόμαστε, που το θυμόμαστε όλοι, αυτό το σίδερο. Το αλουμίνιο. Ό,τι είχε ξεμαζέψει αυτά τα, τα κάγκυλα, ό,τι είχε περισσέψει ναι. τα καγκυλα, θα κάνει δέντρο. Τα λιώσαν και το φτιάξουν. Βάλε και κάτι εμπολίου που είχαμε περισσέψει μετά. <laughs> λοιπόν, Αυτά τα είπε ο Μπακογιάννη χθε βράδυ στο Χατζημικολάου στο Δελτίδιο Ισόνιο του Αντένα. Σήμερα το πρωί βγήκε πάλι σε, στο Σκάι, νομίζω, και εκεί ξαναμίλησε για το πόσο ήρωα είναι, για το τι ρίσκα πήρε και για το τι ξύλο Ο, ο ίδιο για τον εαυτό του. Ο, ο, ε... ο ίδιο για τον εαυτό του. Ο τα είπε καλά. Μπορεί ένα δήμαρχος ή οποιοδήποτε να πάρει αποφάσει για το μέλλον τη πόλη με μια διαβούλευση 330 ανθρώπων, <χει> <χει> <χει> δεν δε, δε, <χει> δε, δε, <χει> Όχι. Βγαίνει έξω, εκτίθεσαι, τρώ και το ξύλο. Ναι, το τρώ. Αλλά το κάνει γιατί αυτή η πόλη πρέπει να αλλάξει. Είδε πόσο θυσιάζεται για την πόλη, ε, αυτό ε, να για κρατήσουμε. Το Ρε, για, μας, α... για την ειστροφημία του okay, το κάνει. τίποτα. Για, για μας το κάνει. Για μας, για μας, το κάνω, για για μας για το... και τρώει ξύλο και παίρνει το ναι. κόστος και ε, πιάνει τα κάρβουνα και φτιάχνει αυγά και φτιάχνει ομελέτα. Είναι φράσει που λέγονται σχέδες. Σπάει εσύ, αυγά, σήμερα, αυγά σήμερα. τι φτιάχνει. Οκ, okay, τα ίδια είναι τώρα, κι αλλιώ οι είναι αυτά. Α, ίδιο είναι να φτιάξεις αυγά με να σπάσεις αυγά. Ναι, πως φτιάχνεις Εντάξει. Λοιπόν, Δεν έχει να κάνει. θέλω να πω ακούμε ε, πας, πας. παπάτζες επικοινωνιακού τύπου είναι λίγο, επειδή είναι και νέος πολιτικός αυτά είναι παλιών δεκαετιών ε, νομίζω δεν πιάνουν στον κόσμο. Όχι έτσι Γιατί τελώς. και ο κόσμο. Έχουν πέσει οι πολιτικοί πανικοί. Σε, σε... σε κανένα κομμάτι δεν πιάνουν. Πέφτουν σε μια παγίδα. Αν πάει τώρα πούμε, ο Μπαγκογιάννη, όχι βουλευτή, όχι, όχι υπουργό και μιλήσει έξω στον δρόμο, ευγενικοί είναι οι άνθρωποι θα του πούνε μπράβο, καλά κάνει. Αυτό το θεωρούν. Τυκόμενο ότι... είσαι, μπορεί σε ναι, να είσαι. Οκ, και μπορούν να πούνε μπράβο, συνέχισε, θα υπάρχουν και τέτοιοι. Αυτό το παίρνουν οι άλλοι ω σφιγμό του κόσμου, μα ε, θέλει ε, και γουστάρι. από την Ευγένεια. Και, απ και λένε, φύ, εγώ... Από την Ευγένεια, από εδώ μιλήσα. Κάθομαι δύο ώρε στο Σύνταγμα και δεν μπορώ να πάω στην Ομόνια με τίποτα. Αλλά υπάρχει σαν επιλογή και αυτή η αντίδραση. Κάτι λέει. Θέλω να πάω Αλλά υπάρχει και επιλογή. Δεν το κάνει όταν έχει τον άνθρωπο μπροστά. Είμαι τρία τέταρτα για να φτάσω από το Σύνταγμα στην Αλεξάνδρα. Είναι ευγενικοί άνθρωποι. Οπότε βλέπουν οι πολιτική την Ευγένεια αυτή και του λέει καλά πάμε. Ο κόσμος μας θέλει ναι. Και μετά έρχονται κάπως έτσι Πάτησαν και οι την προηγούμενη τετραετία Που βλέπαν ότι μια πολύ Και ο Πετρόπουλος, ή μας Λένε στον δρόμο συνεχίστε και ο φιλαμπουράρη Και δέκα μονάδες χάσανε Εντάξει η έτυχε Γιατί και αυτοί πήραν πολιτικό κόστος τι κόστο δηλαδή. Ανέλαβαν το πολιτικό okay, κόστο. Uh, εκεί ήταν άλλη περίπτωση. Yeah. Κλινική περίπτωση. Εκεί δεν είχε κανένα πολιτικό κόστο. Εμά μα κόστησε όλο αυτό. Yeah, εντάξει. Σε, Σε πολλά επίπεδα. Αν και ναι, ο σωστό, σωστό, σωστό και αυτό. Οπότε έχουμε έναν ήρωα δήμαρχο να κρατήσουμε αυτό. Αν δεν φεύγουμε, θα παραμείνουμε λίγο oh, στο Δήμαρχο. Γιατί να μείνουμε. Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Δημα... Η Δευτέρα ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Και εγώ καταλαβαίνω απολύτω και την οργή και την αγανάκτηση των οδηγών. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο, προγνιάτικα από το να θε να πα τη δουλειά σου και να ταλαιπωρείσαι. Και καταλαβαίνω κι εγώ στι θέσει του τον Δήμαρχο θα έβριζα. Αυτό έκανε και ο κόσμο. Ναι, το, <laughs> <συνεχώς. laughs> το Δήμαρχο. Συνεχώ. Το Δήμαρχο, έτσι. Το κατήλη πήγε. Ο, mm. Και στη ζεστούλα. Τι ωραία ζεστούλα που είχε εκείνη τη μέρα πριν από την εβδομάδα το θυμάμαι. Α, άλλο πράγμα. Ναι. Το τα είδαμε και τα παρακολουθήσαμε. Λοιπόν, όταν κατεβαίνει στο κέντρο τη Αθήνα, τι ψωνίζει. Ε, Κουλούρη. Φεύγεις από εκεί που είσαι και πας να πάρεις κουλούρι. Για δηλαδή, να βλέπει να... ένα κουλουρτζίκι, δεν δηλαδή, πάρεις. Δεν δε σου είχε έρθει ποτέ, ρε παιδί μου, να αγοράσεις κάτι, ένα ξυσφάλω. Ε, ε, ε, πέρα, πέρα από αυτά. φαγητά παίρνω πράγματα. Α, μόνο. Ναι. Τι άλλο να πάρω, Κουμπί. Κουμπί, ορνό κουμπί. <laughs> σου είχε <laughs> έρθει <laughs> να πάρεις Πά κουμπί. Πάω και στον κλαουδάτο, <laughs> Αν <θέλω> να πάρω <laughs> να τα φορέματα. Άγκυρα. Για το πλοίο σου, για το σκάφο σου. Από πού θα πάρει. Άγκυρα εννοείται πατς, τέτοιο. Όχι, άγκυρα για το πλοίο σου. Ε, σοκα... σου. Για σούπα. το πλοίο μου. Ο, άγκυρα δεν έχω που να πάρω. Δηλαδή αλήθεια ε, είναι ότι μέσα ε, διέξοδο. Πρέπει να πάμε εκ το φλίσμα και βαριέμαι. Όπω θα πει τώρα ο Δήμαρχο, στο κέντρο τη Αθήνα θα βρίσκει όλα. Τι έχει η Αθήνα, έχει μια αυθεντικότητα. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει μεικτέ χρήσει. Σημαίνει ότι όταν κατεβαίνει στο τρίγωνο, μπορεί να πάρει από ένα κουμπί. Μέχρι μία άγγερα Σωστό. μέχρι Βεβαίως. να φάσει ένα εστιατόριο, να πιστεύει ένα καφέ, Σχοινή, μπαχάρια, τα πάντα. Αλλά, Αλλά, μία, αυτό θες. εμείς θέλουμε να το περιφορήσουμε και να προφυλάξουμε. Θα μπορεί ο, ο, ο άλλος λοιπόν, Γιάννη λοιπόν, να πάει στην Αθηνά, που είναι πολλά παραδοσιακά καταστήματα, να σταματήσουμε το αυτοκίνητο να φορτώσει την ναι. άγκυρα που λέτε. Ναι λοιπόν, θα μπορείτε. Ουφ, έφυγε ένα βάρος. Ήθελα να πάρω άγκυρα. Και δεν ήξερα αν μπορούμε να το αμάξιμε το να το αμάξιμε το πόδι. Περιδιά να πάρω την Άγκυρα και φεύγω. <laughs> <laughs> και να βγάλει μια Άγκυρα για πλοίο, τον Blue Star <laughs> εδώ πέρα. Να σφαρνά που... την Άγκυρα <laughs> μαζί. Πού πάτε. Μα έχει και το κέντρο τη Άγκυρα. Πού πάω, στην Αθηνά πάω. Δεν βρήκα, Δώ, το έβαλα λίγο παρακάτω <laughs> στην Ευρυπίδου. <laughs> <laughs> και κουβαλά στην Άγκυρα. Γιατί έξι, το πλοίο, ρε παιδί, εγώ δεν έχω, αλλά μπορεί να θέλω Άγκυρα. Δεν έχει. Όχι. Θέλει να ριζώσει κάπου κάποια στιγμή. Να αγκιστρωθεί, που παω στην αθηνα παω δεν βρηκα το εβαλα λιγο παρακατω στην ευρυπιδου και κουβαλα την αγκυρα γιατι το πλοιο ρε παιδι εγω δεν εχω αλλα μπορει να θελω αγκυρα δεν εχει οχι θελει να ριζωσει καπου καποια στιγμη να αγκιστρωθει που λεμε Π έχει και ο Κούτρα είχε απορίε. Μπορεί να παρκάρεις... Ο Κούτρας, ναι, ο Έλληνα. Μπορεί να παρκάρει απ' έξω, να παρει την άγκυρα. Έλεο. Ως... Τι θα πάρετε. Πάζει για μια άγκυρα και παρκάρει απ, απ' έξω ακριβώ. Ε, Πώ θα την πα. Γιατί θα την πα και στο πέντε πεζοδρόμι, μπορεί. Mm. Οριακά απ' έξω. Μα άμα παρκάρει ο καθένα για την άγκυρα του, τι θα γίνει Αθηνά. Παρακαλώ, <laughs> Εσύ με την τυρόπιτα. <laughs> <laughs> <laughs> και ο άλλο με την άγκυρα, δεν για τα κουμπιά. Τ' άκουσα, έχει και κουμπί. Όχι, το κουμπί το παίρνει εύκολα, δεν είναι τώρα. Ναι, θέμα. Αλλά που παρακάρι, για να πα Για το, το κουμπί. κουμπί, εντάξει, το κουμπί μπορεί να πάρεις και το μετρό. Στην άγκυρα, δηλαδή και τι λες. Γεια σα, μια άγκυρα, παρακαλώ. <laughs> θα ήθελα άγκυ... να τη λήξω, να τη θα την χρησιμοποιήσετε εδώ. Μπορεί να τη το παιδί έξω. τι φέρει το παιδί, δεν έχει να κουβαλά. Από όλα τα αυτά. Έχει Άξι. ένα ψήφο, πα το μόνο, αλλά πάρει ένα ψήφο. Υπάρχουν πολλά ψήφια. Το ψήφο δεν θέλει να το μεταφέρει, το βάζει και πάρω και συνεχίζει. Μέσα, ολύ, είναι καλό. Το το βάζει μέσα. Την Άγκυρα όμω. Για που βάζει και, και δίπλα πίσω, kill beat, κυκλοφορεί. Πα, ταραντίνο, όλη την Αθήνα. Έχει το κι άλλο, κολοκίνηση, πώ θα τελειώσουμε. Φάει μερικά χέρια να μην οδηγάνε. Κάλαγκα το έχουν κάνει, κάλαγκα πρέπει να το κάνουν. Απειροβολά τη μύκη, μπ, μπ, μπ, π, π. Αν δεν τι ιδέε θα τα κάνουν. Στο όριο είναι όλοι τα κάγκελα. Κάνα δύο μεγάλους περιπάτους να κάνει ακόμα. Δύο. δύο. Τώρα δηλαδή που θα γίνει ο περιπάτο. Περπατάμε, εγώ περπατάω στην να πράσινη. Δεις έξω το ζάπιο, <laughs> θέλει τροχονόμο στους πεζούς. Στην πράσινη λωρίδα, στην κόκκινη λωρίδα. Στην πράσινη, Δεν κόκκινη λωρίδα. Δεν τα έχει πουθενά. Και κίτρινη νομίζω. Σαν τη σημαίνει αυτή η σημαίνει. Και κίτρινη τι είναι ποδήλατο. Ένα από τα δύο. Πού περπατάω, κόψα ένα ποδήλατο τώρα. Σαν την παραλία τη. Γιατί έχουν και ηλεκτρικά τρέχουν αυτά. Το ξέρω. Σαν την παραλία της Σαλονίκης που έχει μια λωρίδα πάνω και στην Προκυμαία που είναι για τα ποδήλατα. Ναι. Δεν το ξέρουμε εμείς οι Αθηναίοι όμως και πάμε με τα ποδήλατα, Γιούργια. Δεν το έχει σηματοδίσει και κάπως. Όχι, με κάποιο ξέρω τρόπο. Ξέχα κανεί κάτω. Αχνά. Ε. Ποιος κοιτάει κάτω. Αν κοιτάει κάτω, τί... σκοτωθούν. Ε. Πάμε εκεί ε. να δούμε τη βρωμιά της θάλασσας. Δεν πάμε ναι, να δούμε ναι, ναι, τώρα ναι, το έτσι λοιπόν, τώρα μόλι γίνω μεγάλου περίπατος να πάμε να περπατήσουμε. Να ξεκινήσουμε από το στάδιο και να φτάσουμε μέχρι την Ομόνια. Πού είναι που κρατιόμασταν και δεν είχαμε να κάνουμε ένα πεζόδρομο εκεί έξω από το ζάπιο. Και λέμε: Τώρα μπορώ. Τώρα θα πάμε, να περπατήσουμε και παίρνει και την Άγκυρα μετά. Και γυρίζει κανονικά και πηγαίνει στην Άγκυρα. Πού πάτε. Να, εδώ τουρ. μια καλή παραλία να βουτήξουμε, Εδώ μια τουρ γύρω-γύρω από το νησί. Με την Άγκυρα στον ώμο. Ε, αλλάζουμε κατηγορία, τελειώσαμε το τον Δήμαρχο. Αυτό ήτανε. Ναι, είναι ήρωα. Παίρνει το πολιτικό κόστο, είναι ότι καλύτερο μα έχει τύχει. Τότε πολιτικά δεν είναι. Αντίστοιχα, οι Μητσοτάκοι δεν έχουν πάντα το θάρρο τη γνώμη του. Ναι, δεν δηλαδή, είναι. Πώ είναι ναι. και εκεί, είπε συγγνώμη για την άλλη παπαριά που είχε κάνει στο τέτοιο. Στην ομόνια, εν ναι, μέσω ναι. κορονοϊού, που μαζεύει ο κόσμο έτσι. Πώ είπε τότε τη συγγνώμη, τώρα είπε. Αν δεν το κόστο. Ε, είναι πριτάνη στην επικοινωνία. Αυτή να. η οικογένεια είναι πριτάνη πραγματικά και αν έχει και ανώτερο. Ό,τι πληρώνει πέρα. Στην επικοινωνία τα μπαλάρουν όλα αυτά που του τυχαίνουν. Ό,τι και κακό να του τύχει, δεν ανησυχούν καθόλου. Θα βγούνε να πούνε αμέσω εδώ τώρα, επειδή κάνει ένα πεζόδρομο. Πεζόδρομο. Η Ευρώπη έχει εκατοντάδε χιλιάδε πεζοδρόμου και με πέτρε κάτω και με νερά και με πράσινο. Εδώ κάνουν την πανεπιστήμια. να γίνει, ωραίο είναι, δεν το συζητάμε, να περπατάει ο κόσμο, να δοθεί προτεραιότητα, αλλά αυτό. Το παίρνει το, Μα πάει, το φέρνει φέρνει πάνω. Του. Ωραία το παίρνει πάνω. Θέλει μια υποδομή για να το κάνετε. Θέλει 32 πάρκινγκ περιφερειακά. Ε, Ρυθμίσει κυκλοφορία. Ε, δεν τα έχουμε αυτά. Και γιατί να μην κάνει μια υπογειοποίηση τη Πανεπιστημίου. Λέω, αφού κάνουμε, λέμε ιδέε. Έχουμε λεφτά. Τι δεν έχουμε, Δεν υπάρχει χρήμα. Χρεωμένο και ο Δήμο. Ε. Δεν είναι θέμα Δήμο. Αυτό είναι θέμα ευρύτερη αντίληψη. Να τα πάρουν από ένα site φορέων. που πήρε και το μένουν σπίτι. Α, έχουμε λεφτά. Δεν μπορεί να πάρουν από το site που τόσα πήραν. Σε λίγο θα. Μην μπλέξει τα θέματα. Κάνω Σε λίγο θα πούμε. Προοικονομία. Ε. Κάνω ένα smooth transition που λέμε για το επόμενο. Αυτή είναι μια παπάντζα που τη λε εσύ επειδή τα πετά όλα ανάκατα και έχετε βρει να λέτε προοικονομία και smooth transition δεν και διάφορα. Πολλοί κόσμο λέμε αυτή την ε, προοικονομία. Όλα αυτά είναι επειδή δεν μπορούν να συγκροτήσουν το μυαλό του τώρα συζητάμε αυτό. Ήμασταν στα χρήματα που δεν έχουμε αλλά Τελικά έχουμε γιατί ποιο μα τα έχει αφήσει τα χρήματα. Παρακαταθήκη με του ο, ο μεγάλο. Όχι, μα. Όχι, μα. Όχι. Ο μας... όχι. Παναθεμάτων. Αυτά που δεν μα έδωσε. Παναθεμάτων. Ποιο μα τα έχει αφήσει αυτά τα λεφτά. Παναθεμάτων. Επίτηδε το βάλα Τα ακούσει τα Όχι. Α. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλε οι κυβερνήσει και η δικιά μα, είχαμε ένα στενό κορσέ. Μα λέγανε ότι πρέπει να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το χρέο πλεόνασμα για να δίνουμε κάθε χρόνο σε αυτού που χρωστάμε. Φέτος δεν υπάρχει. Απελευθερώθηκαν οι στόχοι και δεν υπάρχει ούτε σύμφωνα σταθερότητα. σου. Λέει, όσο χρειάζεται να στηρίξετε την οικονομία και την κοινωνία, λέει η Ευρώπη για φέτος, ίσως και για του χρόνου. Αλλά ποια δικαιολογία. Μήπω η δικαιολογία, αν δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία, αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια ευρώ παναδεμά μας. Να το παναθέμά μα, ε, ο Τσιφρακτή. Ναι, είδε τη ε, Γαλαντόμω. Καλούλη, αυτό ήταν καλούλη. Τα, τα φάγανε, πήρε από εμά και πάει. τα άφησε για εμά. Πάει και το μαξιλάρι ναι. εκείνο που λέγαμε. Πάει το μαξιλάρι εκείνο που λέγαμε. Στα κρεβάτια τα ξένα είμαστε. Διαλύθηκε το σύμπαν. Τώρα που πει ξένα. Μαξιλάρι. Λέει εδώ, στέλνει ένα ακροατή ο Νίκο και λέει καλημέρα, μάλλον Νίκο, γιατί λέει Νίκ. Έντομε ε, καλή μέρα παιδιά καλή εκπομπή, ε, εντό μεταξύπάνει να πιστεύουν τη Σουτακέκο ότι με του ρυθμού που αναπαράγονται δεν μπορούλα να πρώτη πρόθυ που ροποιήσουμε όλα του στα τέσσερα. Κάποιοι εξαυτό θα πρέπει να αναζητήσουν την τύχη του στο εξωτερικό. Ένα ε, πάνω σε ένα χάρδο, να ετοιμάζουν για τι επόμενε γενιά. Κάτι. Μα ήδη... Να πάρουν μια. Πώ το λένε, θα μπορούσε να πάρουν μια φιλανθρωπική εταιρεία λέω αρτιχείο, παράδειγμα να κάτι να κάνουν στην Ελλάδα. Σε κακώ εδώ τώρα. Λέει, δεν είναι ρίσκο αν παίρνει τηλεφωνικά κέντρα και οι ηλεκτρικέ συσκευέ από τη Siemens. Αν είναι ρίσκο ε, ε, ναι. ε, το πολιτικό. Ε, ε, έχουμε και κακού ακροατέ. Πράγματα θυμούνται. που δεν ισχύουν. Είχε κάνει ένα διακανονισμό ο πρωθυπουργό με τη ζήμενε να το θυμήσουν στον κόσμο. Του είχε δώσει κάτι πράγματα, επειδή είχε ένα στο γραφείο του. Να ωραία. Τέλο πάντων, τι λεφτέ, ναι. Όταν πάρετε την και Άγκυρα. Τώρα έδινε, έδινε σιγά-σιγά τι δόσει. Υποθέτω έχει ξεχρεώσει τώρα. Ναι, αυτά πάνε. Όταν πάρετε την Άγκυρα, να δεθείτε καλά πάνω πριν την πετάξετε στη θάλασσα, σχάλινο τσιολιαδάκια. Ποιο είναι ο, ο, ο Ρουφιάνο. Όχι, ο Γιάννης yeah. Ένας εδώ ο Γιάννης. Με το όνομα Γιάννης Α, ah, οκ, okay, εντάξει. Μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει. Τώρα, λοιπόν, ε, είσαι έτοιμο για επανάσταση, αφού πήρε το τώρα, ρίσκο. Τώρα, Πέμπτη. Άκουσε η επανάσταση, ξεκινάει Πέμπτη. Τι μέρα θε. Είναι σαν δίαιτα. Θα δευτέρα, δίαιτα. Όχι, δευτέρα, δευτέρα είναι η δίαιτα. Από Δευτέρα και η επανάσταση. Oh, Σάββατο είναι ωραία. η επανάσταση. Από πού θα ξεκινήσει Έχεις η Έχει κοιμηθεί καλά. Από πού θα ξεκινήσει η Πού κάνει το πρώτο ντου. Σε ποιο oh. κτίριο, οργανισμό, τι είναι αυτό που σου κάπω κάθεται. Στο Ζάρα. Όχι, Όχι. Ah. αυτό μπορεί να το κάνει και τώρα. Ah. <laughs> Όχι, Όχι <laughs> από μια επανάσταση από πού θα ξεκινήσει. <laughs> στι τράπεζε θα κάνουμε. Στι τράπεζε θα κάνουμε, αφού yeah, έχει διπλή είσοδο, έχει κουβούκλιο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω <laughs> την αλήθεια. Όμω, ναι. ο ηγέτη τη επανάσταση ναι. που θα ακούσει τώρα ξεκινάει από τι τράπεζε. Έχω oh. πει ότι στι 30 μέρε, είμαστε πάνω από 15 θα κάτσω να κάνω ανακατανομή των κονδυλίων του εγκαιοδοτικού ταμείου Βάσει του πόσοι οι τράπεζες έχουν εγκρίνει δάνεια στο εγκαιοδοτικό ταμείο Και θέλω να με πιστέψετε κύριε Παυλόπουλε Οι τράπεζες που πάνε με υπερβολικά κριτήρια Και κόβουν υγιείς επιχειρήσεις Που δικαιούνται επαφή με αυτό το εργαλείο Και που το έχουν ανάγκη τώρα περισσότερο παρά ποτέ Και με προσχήματα υπάλληλοι των τραπεζών Δεν τους δίνουν τα χρήματα που δικαιούνται. Αυτές οι τράπεζα θα χάσουν λεφτά. Αυτές οι τράπες θα χάσουν λεφτά. Jamo, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, 파体iano, via, θα τους πάρω τα λεφτά, θα τους πάρω τα λεφτά Θα τους πάρω τα λεφτά και θα τα δώσω σε άλλες τράπεζες που κινούνται γρήγορα Α, ah, mm. τέτοια επανάσταση ah, θα είναι. Εντάξει. Ε, αλλά όμω έχουμε θέματα εδώ. Ο Άδωνο τον τελευταίο καιρό τα βάζει συνέχεια με τι τράπεζε. Τι γίνεται, τι. Ε, Ξεκινάει η επανάσταση, ε. το είπα εγώ. Από εκεί που δεν το περιμένει, το έχει πει ο Πορτοσάλτ, είναι κομμουνιστέ. Δεν του δώσανε μήπω δάνειο για να πάρει <συμουν> νέο τόλο <στόλων, συμουν> να ανοιχνεύσει. Έξω, το είχαμε ρωτήσει. Μήπω δεν του κάνουν το εξοικονομήμα <συμουν> για, για το καλό όλων μα το κάνει. Άκουσε εδώ πώ το λέει ο άνθρωπο, θα δινοπαθήσουν οι τράπεζε. Πολύ καλό μαζεύεται. Πολύ καλό. Τι είναι καλό μα. Ναι, ο ένα μα το καλό μα oh, ο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ο άλλο. Πολύ καλό ρε βέβαια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να διαχειριστούμε το σκαλοσύν. Άκου Χρήστο τον Ιχολύπτη, τι λέει εδώ ένα. Oh, δεν το. ακούγονται καλά τα παιδιά. Όχι. Μιλάνε, oh, τι? Oh, <laughs> Ανέβασε τη φέτα. <laughs> ε, αυτά τα υποθέτω, ναι. Το 2ωρο, λέει 12-2. Το 2ωρο πιάνει εδώ του σταθμού. Οι Ιχολύπτες και οι λοιποί συνεργάτε τραβάνε. Τι τραβάνε. Τελείε. Με σας γελάνε και ακούγονται. Με τον προηγούμενο κλαίνε. Όχι, δεν ακούγονται. Τραβάνε τα μαλλιά του. Τι ζουν, τι ζουν. Ο Χριστός δεν έχει πολλά μάλια <laughs> να τράβει Εκτός αν φύγανε από τον Μπογδάνο Τραβώντας ακούγοντας Μπογδάνο Επειδή τράβα, τράβα, οι πολίτε φορούν πάντα ακουστικά mm. Δεν ελέγχεται τι ακούνε στα ακουστικά, θέλω να πω. Μπορεί να εκπέμπει κάποιο την προηγούμενη ώρα, ξέρω Α, ναι. δίποτε, να ακούει κάτι άλλο. Δεν ακούει, ξέρω εγώ. Με κάτι μελωδία. Κάτι να του φτιάξει την αισθητική. Φτιάξε μελωδία. Ναι. Τι να κάνει Είναι, είναι προχρεωμένο. Μπορεί, μπορεί να βάλει να ακούει παράσιτο. Ναι, κάτι, ναι να όχι. καθαρίσω εγκέφαλο από τη χαζομάρα <laughs> Να ακούσω μια ώρα παράωρα <laughs> Να ερεμήσω κάτι, ένα πράγμα. Βάλε γρατζούνισμα. <laughs> να ησυχάσω. Πριόνια. Ναι. Κάτι να μπει να ακούγεται. Λοιπόν, αυτά με τον Ακροατή. Έχουμε και συνέχεια τη επανάσταση με τι τράπεζε. Και με αυτό πάμε και στι ε, διαφημίσει, θα τι κολλήσουμε. Γιατί δεν είναι ότι θα του πάρει μόνο τα λεφτά, έχει να κάνει κι άλλα. Και αν χρειαστεί να κάτσω να βγάλω δημόσια στο Twitter του Υπουργείου και με ο τύπου αναλυτικά ποια τράπεζα πήγε γρηγορότερα και ποια τράπεζα πήγε αργότερα, για να ξέρουν και οι πελάτε ποια τράπεζα κάνει τη δουλειά τη, θα το κάνω, κύριε Παυλόπουλου. Άρα αυτό εννοείται λοιπόν, λέτε... τον κόσμο. La pizzano bella ciao bella ciao bella ciao ciao se io voglio La tu mi e te li se la montagna e la ciao bella ciao ciao ciao se θα ήταν η επιτάσεγα τη φίλη. εδώ θα πέσουν οι κορνιά Έχω se belli rai ο sui montagna στο Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Λι, Όπως βεβαίως. κάθε Πέμπτη ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Παραπολιτικά, παραπολιτικά.gr, Το mail της, του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Ελληνοφρένεια.net. Ah, ναι, θέλεις να το Βεβαίω. Ελinofrena.gr, το site μα, για να δείτε μέσα ε, επισήμω τι ε, εκπομπέ και να τι ακούσετε. Ε, στο Ελinofrena Official, στο YouTube μπορείτε να κάνετε subscribe, να ακούσετε την εκπομπή και να κάνετε chat από mm. κάτω. Mm. Όπω και στο Αποστόλη Μπαρμπαγιάνη Official. Ναι, και αυτό. Ναι, ναι, και αυτό. Να μην βγει νέο υλικό από τι παραστάσει και τέτοια. Που δεν γίνονται. Και που έχουν κοπεί, ναι παρ' όλα αυτά, θα ξεκινήσουμε. Ε, και αυτά μετά από εδώ και από εκεί. Ε, έχουμε μια εδώ αφιέρωση, μια αφιέρωση σε mail, έστειλε σε, σε mail τώρα. οπότε τη, διαβάζουμε για, τη να διαβάζουμε για να την κόψουμε. Λοιπόν, στέλιος. Αφιέρω... Θέμα. Αφιέρωση Παρασκευή. Σώμα μηνύματο. Παιδιά καλησπέρα. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο και δεν θα το κάνω ούτε τώρα. Πάρα αυτά, θα ήθελα μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Σήμερα μα ανακοίνωσα στη δουλειά ότι οι 70 και πλέον συμβασιούχοι θα μείνουμε χωρί δουλειά μετά τι 26 Ιουνίου που λήγουν οι συμβάσει μα. Θέλω να παίξει την πιο όμορφη θάλασσα του Χικμέτ σε μουσική του Λοίζου για να πάρουμε όλοι μία γερή δόση επαναστατική αισιοδοξία. Ευχαριστώ. Ωραία, θα, το θα παίξει αύριο. Έχει κάνει λάθο τη χρήση τη λέξη πάρα αυτά. Δεν το έχει βάλει ω παρόλα αυτά, παρόλα ενώ παρά αυτά. αυτά σημαίνει αμέσως. Λεπτομέρεια, δεν μας λέει και από ποια εταιρεία απολύθηκαν. Δεν λέει όχι. Καλά κουράγια και στους 70, προφανώς λόγω κορονοϊών και όλα αυτά θα το εκμεταλλεύτηκαν ε, και, και, και στείλανε με, με, ναι. με τη μία ε, 70. Οπότε ε, το τραγούδι του Χικμετ αύριο για αυτούς. Ε, ο Κύρος Πέτσα μας απασχολεί εδώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπο Αρκετά, αρκετά, δηλαδή λέμε και μετάξυ μας Πέτσα πάλι, Πέτσα πάλι <οί>, έ. <οί>, ε, <κάνει, κάνει πολύ καλά τη δουλειά του Κάνει πολύ καλά τη δουλειά του γενικώ εκπροσωπεί την κυβέρνηση τον ίδιο ο, τον Πρωθυπουργό Και μοίρασε με ωραίο α, τρόπο και σωστό και με πλαίσιο Αξιοκρατικό και με πλαίσιο Θα λέγες τα χρήματα τη καμπάνια, τώρα εδώ τη πανδημία. Όχι τίποτα με προσωπικέ σχέσει και, τέτοιες, Όχι σε τίποτα που και τίποτα τέτοια ή με τέρο site δεν, δεν υπήρχαν. Όχι κάτι τέτοιο. Όχι. Θέλω να πω, έγινε σωστά. Δεν έχουν δοθεί ακόμη η λίστα. Είναι ένα αίτημα πολλών τη αντιπολίτευση, των κομμάτων, δημοσιογράφων, εφημερίδων να δοθεί η λίστα που πήγανε. Οι νεοδημοκράτε απαντάνε, θα τη δώσουμε κάποια στιγμή. Τη λίστα. Αλλά θα δώσουμε γιατί έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δώστε τα, δεν έχει σημα... καμία αντίρρηση. Να τα δούμε όλα. Να δίνονται Με σε την αυτό ευκαιρία το... να δούμε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και να... Αυτά πρέπει να είναι διαφανή. Και να γίνονται και με ένα πλαίσιο. Για να σώζεται και ο ίδιο ο Υπουργό. Και η ίδια η κυβέρνηση, γιατί κάθε κυβέρνηση είναι υπέρ τη διαφάνεια. Ε, ναι, ναι βεβαίω. Αλλά... Είναι δυνατόν να θέλει κάποιο Αλλά... να το τσελίσει, να τα δώσει στου δικού του για να του γράψουν εκλειψηματικά άρθρα. και Όχι Στα δελτία και στι εκπομπέ του να το τσελίσει. δεν γίνονται αυτά γιατί βλέπει τα κανάλια πώ χτυπάνε την κυβέρνηση. Έχει απόδειξη ότι γλύφουν την κυβέρνηση. Όχι, κα Μα. γιατί δεν βλέπω έτυφληξη, γι' αυτό. <laughs> Άρα δεν έχουν καμία απόδειξη ότι τα κανάλια γλύφουν την κυβέρνηση. Όχι, σου λέω εγώ που βλέπω κανάλια, ναι. το χτύπημα που δέχεται αυτή η κυβέρνηση από αυτά τα κανάλια, δε δεν shop. υπάρχει, δεν, δεν, δεν. ούτε ένα δευτερόλεπτο είναι ένα δεν καλό, λυπούνται. να μην πούνε ένα καλό. Τον βλέπεις, τον άλλον είναι εγκόμενο. Πες, είναι γκόμενος. Ούτε αυτό δεν λένε. Καλά, αυτό Ζήθησαι. είναι η είδη συναντικειμένη κόμμα, ε, ε, δεν μπορούν να λένε, πέξεις και αυτό. αυτό. Ο υπερκανενό. Ε, εντάξει τώρα. Άμα βλέπει τον άλλο που είναι εγκόμενο και την άλλη που του λέει ότι είναι εγκόμενο, γιατί να το κρύψει από τον κόσμο. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Ε, ε, ή τον άλλον Φίλτρα, που θυσιάζεται. Φίλετε. Με τον περίπατο που θυσιάζεται. Το κόστος που πήρε το κόστο. Καλά, Ισά. Λοιπόν, να μπούμε λίγο σε κλίμα, κύριο Πέτσα, να θυμηθούμε κάποιε καλέ στιγμές στο τελευταίο διάστημα. Ένα μήνα μετά την άρση του lockdown, η επιδημιολογική εικόνα τη χώρα παραμένει καλή. Τελειώσαμε με τον κορονοϊό. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πρωτόγνωρη κρίση τη πανδημία του κορονοϊού, πρώτο μα μέλημα ήταν ο κόσμο τη εργασία. Γιατί νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε για του εργαζόμενου. Νοιαζόμαστε για τις οικογένειές τους. τι οικογένειέ του. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αυτή την εβδομάδα, την 5η, 4η Ιουνίου, ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μισθωτάκη θα συμμετάσχει σε παρουσίαση του προγράμματο των υπηρεσιών Τατουάζ και Μασάζ. Όλο μα το σχέδιο είναι σχέδιο. Αυτό είναι ένα δυναμικό σχέδιο. Αναπτύσσουμε το σχέδιό μα για τον Μάιο και πάντα με σχέδιο. Όπω τόνισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα ετοιμάζεται να μπει στην πρίζα του μέλλοντο. Βοήθεια! Ομίλτο! Ηλεκτροπληξία! Διε... Διε... Διε... Η χώρα συνεχίζει με προσεκτικά βήματα την πορεία για τη νέα κανονικότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μένουμε ταπί. Σα ενημερώνω, όπω τόνισε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα αρχαία μα. <laughs> <θα τα πιάσω. laughs> Μερικές καλές στιγμές Μόνο, αν πάμε στους οίκους μπορεί να γίνει Δεν λέει ότι ο άλλος απαγορεύεται να το κάνει Λέει εμείς το καταγορεύουμε ε, Ο τρόπος ο ο πιάσμα, έχει στιγμή του άλλου Σωστό, σωστό, σωστό πιάσουμε εσύ που είσαι καθαρά χέρια <laughs> Και όχι με τα χέρια αν μπορείς Όχι με τα χέρια <laughs> με κάτι αποστηρωμένο, να. <laughs> ναι, okay. Κάτι άλλο. Τι ναι, ναι, okay. πατούσα. Τι πατούσα. στην κάλτσα, είναι καθαρή. Ναι, πολύ. Ε, ο στόχο μα δεν είναι αυτό. Χάθηκαμε να κάνουμε μια εισαγωγή του κύριο Πέτσα, γιατί θα μάθουν τώρα οι κροατές ότι... Μα το θέμα Πέτσα ήμουν και, ναι, και ναι, Πέτσα. Ναι, κατάλαβα, ναι. Ε, πιάσε την Πέτσα, αγάπη μου, αλλά πιάστη με το στόμα, με τα χέρια. Πήρανε 1200 τόσα site σε αυτή τη φάση. Ε, κάτι ναι. Ό,τι πήρανε θα φανούν και θα δοθούν και πρέπει να δοθούν. Εμεί ω ελληνοφρένια το site δεν πήραμε. Δεν ποτέ δεν παίρνουμε τι κερίε από το κράτο και είμαστε είναι. από του λίγου που δεν Αν πήραμε και δεν είχαμε πιδιώξαμε. υπονοήσει ότι είναι εγκόμενο. Το είχαμε υπονοήσει. Εμεί λέμε ναι. τα καλύτερα. Από τις εκπομπές κα το λέμε. Κάθε μέρα ναι. τι άλλο να πούμε. Ναι. Την καλύτερη κυβέρνηση ο ο Δεν άδελος. Ξέρω γιατί όχι, ναι. Όμω εσύ, κάνω αποκάλυψη, εσύ πήρε. Και, και έχει ένα site. Ε, ελεύθερη αγορά έχουμε, επιχειρηματικότητα. Στο Ανάπτυξη. Έχω ένα site στο βόλο. Δεν κατάλαβα. Πώ λέγεται το site. Ε, νιούζο 12. Για το πάλι. Νιούζο 12. Είναι για την ε, ουζοποσία, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένα οδηγό ουζοποσία ε, που σου λέει σε ποια ουζερή το βόλο μπορεί να πα. Και λέγεται νιούζο, έχει, 12. Ναι, νιούζο 12. Νιούζο <laughs> 12. Ε, που μπορεί να πάρει ε, ελεύθερο νερό που έχει από τα ταγιάτε. Ναι, ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και ε, του Σε βόλε. μαγαζιά που να μην παίζει αλκίνο. Τέτοια Ωραία. πράγματα. Αυτό το site είσαι εσύ ο επίσημο ιδιοκτήτη. Ο ε, διαχειριστή. Ε, ο διαχειριστή. Πήρε τα χρήματα. Και επειδή άκουσες τη φασαρία, παίρνεις το Υπουργείο τύπου. Ε, ναι, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ως όλο αυτό για να κάνεις τι συνεννοήσεις. Ναι. ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Ε, λέγομαι Μάκης Γαρμάος, ναι. ε, ε, τηλεφωνώ από τον Βόλο, είμαι διαχειριστή της ιστοσελιδα newso newso12.gr ναι. Είναι ένας οδηγός σου ε, Κοιτάξτε, εμείς παραλάβαμε κάποια χρήματα για το «μένουμε σπίτι» την καμπάνια αυτή. Ε, αρκετά θα έλεγα για μας, είναι γύρω στις 7.642 ευρώ. Αλλά επειδή βλέπω έχει πάρει μια έκταση το θέμα, και δεν έχουμε αναρτήσει κάτι σχετικό στο site τα τελευταία δύο χρόνια. Φοβάμαι μην εκτεθούμε. Δεν καταλαβαίνω ποιο site πάμε πάλι. News12.gr Μην ξέρω να το βρω λίγο. Ναι. Μήπως επιστρέφαμε τα χρήματα. News12. Ναι. Ε, Έχει ξέρω. κατέβει το site τώρα, γι' αυτό σας λέω δεν είναι σε λειτουργία Δηλαδή το μόνο... Πάρα δεν σας βρίσκω, News 12 news o, news o, 12 Είναι ο οδηγός σου ζωποσία, στο Βόλο έχουμε έδρα Ήτανε κλειστό Όχι, μετά τη λίστα μου ξαναλέτε, το κάντε Για... σπέλ News O, News Ναι Το S με Z Newso12.gr. Δεν σα βρίσκω. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Σε έτη έχετε χρήματα. Από το κράτο πήραμε, για την καμπάνια, για το μένουμε σπίτι. Ποιο site αφορά. Μισό λοιπά, λεπτακή... εξηγήστε μου λίγο. Δεν το βρίσκω εγώ αυτό το site. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή βλέπω έχει πάρει έκταση το θέμα και μαπειλήσαμε και από κάποιε αριστερέ εφημερίδε. Εμεί θέλουμε να επιστρέψουμε τα λεφτά. Πώ μπορώ Θέλει να, να επιστρέψουμε τα λεφτά. Καλά, να επιστείτε μάλλον στην εμεί έτηβα ένα μέλλη λοιπόν, εγώ δεν σα βρίσκω. Ε, μένα, για να καταλάβετε την ιστορία με πιάνει είναι ένα γνωστό εδώ πέρα από την τοπική στο Βόλο, ο κύριο Καλαμπόκα και μου λέει αυτή μοιράζουν λεφτά. Δεν γράφει κανένα Εβάσαμε κάτι αναρτήσει άσχετε με το site για την περιοδία του Πρωθυπουργού, τι ότι γοήθεσε τον γυναίο πληθυσμό του Βόλου Προθυπουργό, έγραψα, ότι έδεσε μόνο τα κορδόνια γράψαμε πολύ καλά πράγματα. Και ήρθε η ανταμοιβή. Λοιπόν, τώρα φοβάμαι θα γίνουμε Ζήλι. Ήρθαν τα χρήματα και θα μα ξεβλακώσει ο Βαξε Δεν ξέρω τι μα δεν στέλνουν να πυλέξει. Εγώ δεν σα βρίσκω στη λίστα όμω. Πού το έκανε το περιφέρει, εξηγήστε μου λίγο. Από το Βόλο, από το Βόλο. Αν Ποιος υπάρχει κάποιο άγγελοι. Είναι να συμπληρωθεί ακόμα. Γίνεται ποιοτικό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Ναι, εμεί μάλλον περάσαμε τον ποιωτικό έλεγχο. <είξα> Είχα είχαμε δεν έχει έλεγχο Κανείς δεν έχει περάσει το ποιοτικό έλεγχο <σπάει> Τι ότι ξεκοκαλίζει το ψάρι μόναχος Μα τα χρήματα πως μπήκανε στους άλλους Έτσι μπήκανε και σε μας <είστον> Με ποιον μιλήσατε για να κλείσετε την καμπάνια Κάποιος ήταν από μπορεί... ο κυρία σ*** λέγεται νομίζω Εγώ είμαι η κυρία σ... Και δεν έχουμε ξαναμιλήσει. <χι> Πώ γίνεται αυτό, θα γίνει κάποιο μπέρδεμα. Έχουμε μιλήσει εμεί μαζί και έχουμε κλείσει καμπάνια. Μπορούμε με έναν τρόπο να μπλοκάρουμε όποια χρήματα έχουν εγκριθεί για μα. Θέλω να μου λίγο με ποιον έχετε μιλήσει. Να με πάρει κάποιο αρμόδιο να γνωρίζει τι μου λέτε. Εσύ δεν γνωρίζετε τι μου λέτε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν γνωρίζω ότι σα λέω που έχουμε κάνει σαν για τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή να εκτεθώ εγώ... Α! Βέβαια! Στόκλεισε. Ε, δεν συμφέρουν αυτά, δεν συμφέρουν οι αλήθειε και το κλεισε. Εσείς γράφατε καλά λόγια. Καλά λόγια. Το νιούζο 12. Το νιούζο 12. Στο βόλ. Πώ λέγεσαι? Μάκης Γαραμάος. Κεβέρνο. Δεν το πες. Συμβαίνει. Δεν υπόθηκε. Αυτά με τα όσα γίνονται στην κυβέρνηση. Ε, με όλο αυτό το θέμα που όσο δεν δίνουν τι λίστε τα προηγούμενα, τα τωρινά και όσο το δημόσιο χρήμα το διοχετεύουν με αυτού τους παροχημένους τρόπους των δεκατοιών 50, 60, 70, 80, οι δικοί μα στους δικούς μας και όχι στους άλλους θα γίνεται και ο καθένας μπορεί να υποθέσει οτιδήποτε Κάπω όμως πρέπει να κινηθεί και το κράτος, mm, τα ναι. γρανάζια του ναι, Πώ θα γίνει τα... το κράτος και τα γρανάζια του Έχει γίνει όλο το πλαστικό, το χρήμα πλαστικό Πρέπει ερώ... κάπω να κινηθεί το χρήμα, ναι. να κάνει τα μαύρα, τα μία. Πώ είχαμε, μη μια φοβάσαι, ζωή. γι' αυτό υπάρχουν τα μέσα ενημέρωση για να κινούνται τώρα... τα... τα χρήματα. Πληρώνει τώρα, χθε τρελάθηκα στα μάτια μου. Έχει συνδέσει την πιστοτική στο κινητό, το όξε αυτό. Και πληρώνει με το κινητό. Δεν ακουμπάς την κάρτα, ε, κουμπά ε, το κινητό πάντω. Έχει πάνω. έρθει αυτό, έχει γιατί είχα ακούσει ότι θα έρθει. Έχει έρθει αυτό πράγματι. Δεν Αν μιλάς συγγνώμη, τι. Αν μιλά το κινητό. Βέτσι πληρώνει. Ναι, όχι, μιλάω εγώ με σένα και είμαι και σε ένα ταμείο τράπεζα. Διακόπτω με σένα. Μισό λεπτό εκεί, 62-47. Ναι. <laughs> <laughs> και θα γίνεται αυτό το πράγμα, Ναι. Τι θα, θα, θα κάνω, κόστο πληρώσει. Τη για να με ψωνίσουμε. Ε? ψωνίσουμε. Επίση, έρχονται αντάματα, δύο κινητά, το ξέρει αυτό. Τι αντάματα. Θέλω να σου πληρώσω εγώ μια υπηρεσία που μου παρέχει ρε παιδί μου κάτι. Τι σου πει. Ανοίξανε ξέρω εγώ. Α. Και θέλω να σε πληρώσω. Κολλάω το κινητό με το κινητό σου, τα κάνουμε γαλιά. Ο, το ναι, καταλαβες, και, σαν ναι, πως καταλαβα... να σου το πω, αποστολικό του κινητού φαντάσουτο. Ναι. Έτσι και πληρώνεις και παταγω 62.47 εγώ είπαμε πριν το κόστος, τη ναι. υπηρεσία τις υπηρεσίες σου και πληρώθηκες. Όχι 60 με πούμε Τόσο βγαίνει μωρέ. Με FBI. Τόσο βγαίνει, 50 και... είναι και το ΛΑΤΕΞ, είναι το λάτεξ, ναι, είναι το καταλαβαίνω, έχεις <laughs> δίκιο. <laughs> Λοιπόν, ε, κοιτάω, έχει εδώ ένα μήνυμα. Πρέπει να το απαντήσει. Γεια σα. Θα ήθελα σας. να ρωτήσω, ο τρίφωνα. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε γίνεται η εκπομπή του Αποστόλη όπου τον παίρνει τηλέφωνο ο κόσμο. Σε παρένθεση. Όχι η Ελληνοφρένια 13 ω 14. Το άλλο, χαζό. <laughs> ε, το χαζό. μια άλλη εκπομπή που πώς δεν έχει σχέση. Μπο, λέει, Πώ να στέλνω μηνύματα τι εκπομπέ, σα ευχαριστώ. Στέλνουν ήδη η μήνυμα στην εκπομπή. Το διαβάζω εδώ από το. Τρίφωνα. Τα πραγματάκια <laughs> <και> είναι απλά. <laughs> Η περιπληκτική είναι τώρα. σωστή. Γενικώ. Τα τελευταία 20 χρόνια συμβαίνει 21. έτσι. 21 χρόνια συμβαίνει έτσι. 13 με 14 είναι το σωστό η ώρα. 13 με 14. Υπάρχει μόνο μια μικρή σύγχυση στον εγκέφαλο. Όχι, όχι Δεν είναι φταίο τρίφο. Είναι δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ένα εδώ που μιλάει από το στούντιο. Και ένα αλλού που μιλάει από άλλο στούντιο. Που εκεί ηχογραφούμε τι τηλεφωνικέ συνομιλίε. Το οποίο τα Σαββατοκύριακα. Υπάρχει μια σύγχυση. Τώρα, το ονομάζουμε η ώρα του λαού. Τον έμπλεξες, τον, έμπλεξη. τον έμπλεξη, έτσι. Μία με δύο θα παίρνεις τηλέφωνο στο νούμερο 2 80 πλην πέμπτης ναι. Και θα σου απαντάει ο Αποστόλης Γιατί τις πέμπτες είναι η Ήλληνοφέμπτης πέμπτης με τα κρυάστια του θύμιου και όλα αυτά <laughs> Α συγγνώμη <laughs> Μόνο Μα... Α όχι Συγγνώμη τσάτ Λοιπόν θα πάμε σε διαφημίσεις Νόμισα το, το σκέφτηκα Άλλη λήθεια άποψη yeah, yeah. Δικαιολογία <laughs> μάλλον όχι, όχι, όχι. Που λένε συνήθως Βάλτε τι διαφημίσεις Χρήστο Και θα συνεχίσουμε σε λίγο με τους μαθητές από την Καλαμάτα <Τι> Εδώ ένα μήνυμα του Κωνσταντίνου Λέει σας στεναχωρεί Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα Εδώ και πολλά χρόνια έτσι, πολλά άλφα, Που δεν ήταν διεφθαρμένο έτσι όπω το έχει διατυπώσει φίλε Κωνσταντένια που δεν ήταν διεφθαρμένο, δημιουργεί κάποιου συνειδημού. Συνεχίζει μετά. Επίση, εσεί οι κουκουέδε δεν λέγατε καλύτερα ο Μπαίο παρά ο Σιριζέο. αυτό δεν το θυμάμαι. Όχι. Ε, Γενικώ μιλάει τώρα εδώ. Ξέρω πω δεν θα το διαβάσετε, αλλά δεν πειράζει. Ελάτε πάρτε λίγο πίτουρο. Πουλ, πουλ, πουλ. Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Αυτά από το φίλο Κωνσταντίνο. Οκ, okay, εμεί το χαλάσουμε. Υπάρχουν καθαρά κόμματα που έχουν διαχειριστεί τα κοινά σε αυτό τον τόπο. Όντω ναι. Που δεν έχουν διαφθάρει καθόλου και δεν έχουν κάνει καμία συζήτηση με διαπλεκόμενου καναλάκτε. Και δεν έχουν ευνοήσει και κανέναν αντιπρόσωπο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Πότε, πότε, ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Με το Σαββίδη, τι έγινε. Με τον Καλογρίτσα. Τίποτα. Πώς... Δεν έχει νόημα τώρα η υπενθύμηση. Άστο, άστο, δεν έχει τώρα νόημα. Τα ξέρουμε δε, δε, όλοι. Δεν και... μπορεί να πάρει να πε, περιφερειακό κανάλι. Εκρίθησαν και επειδή δεν έχουν δοθεί και πιστικέ απαντήσει, υπάρχουν ακόμα. Θα μπορούσε να πει Παπαδημούλη. Τι έκανε, είχε λεφτά, ο άνθρωπος ακόρασε σε σπίρια της Ναι, αλλά έβαζε τις ΜΚΙΟ και κάνανε μπίζνα με τους πρόσφυγες Ο okay, τι δεν τα φύσεις Με και... τους πρόσφυγες, έλεος, με τους πρόσφυγες, μπίζνα Με ποιος δεν έκανε, με τους άστεγους ε, Θα μπορούσε λοιπόν, να κάνει με ε, τους άστεγους ε, ε, Μαθητές στην Καλαμάτα έχουμε πανελλαδικές αυτές τις ε, μέρες Ναι Και ε, δύο-τρεις μαθητές ε, διαπρέπουν Μόλις έχουν βγει από το εξεταστικό, <συγγγε> <συγγε> καλά τα πήγαμε. πρώτος ε, το χρόνο της ήταν εύκολο? Εντάξει, εύκολο ήταν. Βάλα το χέρι μου κάτω, τα έγραψα εκεί. Έγραψα ό,τι ήξερα. Όλες τα ασχήσεις έκανα. Έχεις τις οποίοι είναι, που θες να περάσεις? Εδώ πέρα και που είναι μια γαλαμάτα, λέω, άμα πάνε όλα γαλά. Τη χρονιά φέτος πώς ήταν και με τον κορονοϊό και με που σταματήσατε και το σχολείο? Που σταματήσαμε. Γιατί σα πρόσεχα. Εντάξει, δεν ξέρω κιόλα. Είναι άλλο το ένα που, άλλο το άλλο που, εδώ είναι. Ε, με τον κορνέό που σταματήσατε, του λέει ο ναι. δημοσιογράφο, που δεν είναι επίση σωστή διατύπωση. Και ο άλλο ότι σε ποιο σημείο των βιβλίων σταματήσαμε στην ύλη. Δεν θυμόταν τίποτα έτσι κι αλλιώ. Κατάλαβε κατά, αλλά... κατά να δώσει εξετάσει. Από το χέρι του κάτω, έβαλε το χέρι το του κάτω το χέρι... και έγραψε. Ωραίο, και από το ύφο και από τη χρειά και από το ρυθμό τη φωνή, καταλαβαίνει. Αυτό τουλάχιστον πήγε. Έγραψε, έβαλε το χέρι κάτω. Είναι ο άλλο που επίση έβαλε το χέρι κάτω και μπορεί να έγραψε και περισσότερα, αλλά σε άλλο τομέα. Τι να σα πω, κοίνα εγώ τίποτα. Αυτά, τίποτα. Ήταν δύσκολα. Ε, σε μένα φάνηκαν δύσκολα, σε άλλου δεν ξέρω. Όταν εύκολα δεν ξέρω. Αν είχα διαβάσει, τα γράφαμε. Χρονιά γενικότερα πώ ήταν. Ε, εντάξει, ήταν διάβασμα. Όχι εγώ, για έτσι άλλου. <laughs> Ήρθε και ο κορονοϊό, εντάξει, βολεύτηκα μια κοίνα. Τι τόχη σου, εδώ στην Καλαμάτα. Mm -hmm. Τι να σα πω, κοίνα εγώ τίποτα. Ήταν δύσκολα για του άλλου. Ωραίο. Μια χαρά. Ειλικρινή. Διαβασμένο πήγε. Διαβασμένο και πήγαινε και ψύχρεμο και. και, και. Πάνω λεθρία. Πόσοι να θυμάσαι τον άλλο του 1997. Στου Πανελληνικού. Πάνω λεθρία. Για του παπάγκαλου βάλανε αρχεία για να γράψουν. <laughs> ε, βέβαια. Το θυμάμαι. Οι, Οι Έλληνε μαθητέ. Ε, ναι. Απλά να πάει μια κάμερα απ' έξω να του καταγράψει. Φτάσαμε στο τέλο γιατί έχουμε λαό. Ε, Μα πάει στο μαγκαζούνα τα Γεια σα. Ναι. Τον κύριο το παρακαλώ. Ο ίδιο. Μπαλούρδο. Ο κύριο Βυσδέκη! Όχι, δεν απαντάει ο Βυσδέκη! Είμαι συνάδελφο του κύριου Μαλούρδου, του συνεργάτη σα. Είμαι ο κύριο Λουκά Μπελτζάνη. Λουκά, πού είσαι, Μαλάκα! Δεν είσαι ο κύριο Μπαλούρδου, ο, ο, ο, ο κύριο Βαρβαγιάνης. Πού είναι ο κύριο Μπαλούρδου? Και εσύ ο Βυσδέκη! Μην κοροϊδευόμαστε, εντάξει! Έ, έχ... Και <ΣΠΟ> εσεί ο Βιστέκι. Να πάει Α, ο να γράφει <ΣΠΠ> και ο παλούδο. Όπου <ΣΠ> επειδή να γράφει όλε αυτοί οι ματατζήδε <ΣΠ> πάνε και ξέρει πάνε πάνω στον κόσμο. Το Γι' αυτό η καλύτερη ευχή που έχει να πει σε ένα ματατζή είναι τράβα γαλλού <ΣΠΠ> σου. Να ισχυώσει, να ξεχαρμανιάζει, <ΣΠ> να ερευνήσει ο κόσμο. Τώρα μπορεί να του ξεβρακώνει κάθε τόσο με στην πορεία για να δουν λίγο κόλα λίγο φιζάκι. Μπορείτε να πείτε μια πληροφορία στο κύριο Παλούρδο. Όχι. Να με βοηθήσει λίγο γιατί με έχει βάλει υπηρεσία σε έλεγχο σε είκοσι Άγανοχή και έχω πήξει να αυτή να με βοηθήσει, να αφήσει την τενεφένεια. Thank <phone> you. <rings> Με τα πρωτόκολλα αυτά για γιατί μπορεί μπουρδέ ε. Δεν θα μπορούσε να σου ένα κάτι άλλο, δεν έχει να μου το πει όχι. Είναι μονόδρομο για σένα. εγώ δεν έχω να δύο μέτρα. Το ό,τι έχει ο καθένα δεν πειράζει. Δεν πειράζει. <σκυρίζει> τα γαριδάκια δηλαδή τι θα μείνει παραπονεμένα. Έχει δει στη σκουλίκη να μένει έξω, να κοιμάται στην ύπεθρο, Όχι. <σκυρίζει> κάθε σκουλίκι έχει την τρύπα του. Πώ θα πατέβω. Μη φοβάσαι, δεν θα σου ζητήσει ποτέ η κατσίκα τίποτα παραπάνω. Με τι κατσίκε που πα, ευχαριστώ <σκυρίζει> να λε που σου κάθε η κατσίκα. Και σου δίνει και γάλα. Uh... <sweak> Ναι. Σε παραγιότη! Ποιο είναι, Αποστέλα μου. έλα, τι κάνει. Καλά. Καλά, ποιο παγιώτη. <συστά> <συστά> ε, ε, το παναγιό τη μανιώνει το κλαμά. Περδεύτηκα με τόνο. Άλλο, άλλο σκέφτομαι. Α σκεφτόμουν τον Παναγιώτη; καλησπέρα. Ε, καλησπέρα καλή. Κοιο είναι ο παγιότη είναι και μήνα Pride, ε? μην ξεχνάμε. Συν μου, συναντό μου. Συν αδελφό μου, α. Εγώ είμαι από αυτού που εργάζονται ακόμη με μίαν 20, με μία είκοσι, με μίανικο0. Μιο είκοσι, πού δουλεύει, παιδί μου. Σε εταιρεία, σε εταιρεία δουλεύω. Και έχει μείον 20%, 20 και άμα γουστάρω. Α, νόμιζα θερμοκρασία. Όχι, όχι. Μίον 20% είναι πολύ αισιόδοξο σενάριο αν σκεφτεί ότι έχουμε μητσοτάκι. Είναι... Που ο στόχος είναι το 20% από αυτό που παίρνει να είναι το βασικό. Είναι παίρνω και δεν θέλω να σου φάω το χρόνο, θα ξαναπάρω, αλλά θα σου πω κάτι σιγαρτήρα για αυτό που κάνετε πρώτον και δεύτερον ε, βλέπω έναν κόσμο ε, να ταλαιπωρείται, βλέπω πρόσφυγες ανθρώπους να τους φέρονται κυριολεκτικά σαν τα σκυλιά και να τους πετάνε ένα μυροκάματο σε ένα ATM και να σκυριζόνται απ' έξω και ε, αυτό πήρα να πω. Εντάξει τέλο πάντων και όλα αυτά τα, τα υπόλοιπα. Λέγεται Έλα πως θα Έλα καλά εσύ Κάτυξα. Έχεις μια λάγνα φωνή και μια, πώς να το πω, λάγνα διάθεση Ναι, ναι, ναι, ναι να σου πω κάτι, γιατί με μπερδέψατε χθε. Είχατε αποσπάσματα από, το, από αυτό το ντοκιμαντέρ, το δίλημα, και είπατε ότι είναι για τον Άρη. Ποιον τον πορτοσάλτε τον Άρη. Ε, ποιον Άρη, ε, για όταν λέμε μια κομμουνιστή. να θα... για Όχι, για καλέ, Άρη... ήταν για τον Άρη Θεσσαλονίκη. Όχι, καλέ, εσύ είδαμε για τον Άρη Σερβετάλη. Ούτε για τον Σπιλιοτόπουλο δεν ήταν. Ε. Ούτε, ούτε. Για ποιον ήταν τελικά. Για τον Άρη. Τον πορτοσάλτε. Ναι, τα πάμε. λέμε Άρη, αυτό εννοούμε. Γεια σου φίλε. Γεια σου. Α, απλά να, να, σε, να σε ευχαριστήσω. Γιατί? Γιατί σε ακούω όλα αυτά τα χρόνια και ήθελα να ζητήσω και μια μικρή χάρη. Μπορείς να μου κάνει λίγο death metal. Να σου κάνω. Ναι. Δηλαδή πώ να το κάνω. <laughs> να παίζει ο ψόχιο πάνω σε μια μεταλλική σανίδα. Δεν <laughs> κακό. Αυτό είναι death metal. Ναι. Μπορεί επίσης να πάρει μια συνέντευξη κάτι. Δεν ξέρω. Σε ποιον. Δεν να πάρω εγώ σε σένα. Μπορεί να πάρει σε Οκ, okay, οκ, okay, εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει. Εγώ προσπάθησα, προσπάθησα να. Δεν λέω ότι δεν προσπάθησε, προσπάθησε. Υπάρχουν διάφορα ιδρύματα σχετικά, διάφορε ομάδε, να πα να βρει τον εαυτό σου. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, αλλά μη θε να συνοηθούμε και στο τηλέφωνο. Κόψε τα πρώτα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν θυμάσαι, δεν θυμάσαι. Ήθελα να σου θυμίσω τη συνέντευξη, δεν θυμάσαι. Ποια συνέντευξη, παιδί μου. Συνέντευξη με το death metal. Ποιο death metal. Α, τι δεν πήγα. Έτσι. Δεν να δε, μου θυμίσεις να Πάνε χρόνια που σε πήρε κάποιος με μια συνέντευξη και νόμιζε ότι τον είχαμε στείλει εμείς δηλαδή. Είναι κάτι που μόνο εσύ το θυμάσαι από τη φαίνεται. Ναι μάλλον. Δεν πειράζει. Είναι φάρσα αυτό τι είναι. Ήτανε ήταν, ήτανε. Ήταν παλιά και πήγα να κάνω ένα, ένα reloading παιδί μου. Μάλιστα. Δε δουλεψε, δεν δουλεψε. Το έκανες. Το έκανες. Πολύ να το έκανε.